Λάρτα, 101,5 FM στέο. είσαι σκλάβος του τι άλλα ελληνικά ρε γάμο, το να χρησιμοποιήσουν τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουν ρεπούσιμο να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάτε του καροτσάκι με το χέρι και να το μετάξετε στην ψητάλια στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα ε, είναι νόμος αυτού του κράτους αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοδυναμωθούν και ολόκληρα χωριά ολόκληρης πόλεις β'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 Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι moon, Από το ράδιο Άρτα στους 101,5 Καλό Μάρτη, Γδάρτη <Κι> Εδώ είμαστε με την εκπομπή στον τοίχο τι <Κι> ο <Γιάννης> Λαζάρου Θα <Κι> είμαστε παρέα καμιά ωρίτσα με καμιά ματιά σε καμιά είδηση και όχι μόνο oh, κυρίε μου και κύριοι no, I'll 2681 4060 αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση 2681 4060 Κάει και ο καρνάβαλος, καει και ο καρνάβαλος χθες, καει και ο καρνάβαλος χθες, ποια είναι η άποψή σας Τον είδατε να καίγεται, φαντάζομαι Ναι, τον είδατε να καίγεται, τον καρνάβαλο Εν μέσω αναλύσεων για την Ουκρανία και τέτοια διάφορα Το καρναβαλίκι που ζούμε, βέβαια, καθημερινά είπε, λέει, η Αμερική, η Αμερικάνοι, λέει, είπανε η Ρωσία παραβίασε το διεθνές δίκαιο. Wow. So, so. Δεν γιορτάζουν, αυτοί έχουν τα κολοκύθια, πώς τα λένε. So, so. Δεν έχουν καρνάβαλο αυτοί αυτές τις μέρες, έτσι ναι. so, so. Α, so. δεν είναι. Α, δεν έχει σημασία. So. Πάντως, δεν ξέρω, στην Ουκρανία Έχουνε καρνάβαλο, γιατί πήγε ο Μπένι πάνω, γιατί πήγε ο Μπένι τώρα. Α, είναι αντιπρόεδρος της ε, Ευρώπης. Α, πήγε, πήγε ο αντιπρόεδρος της Ευρώπης στην Ουκρανία. Και... Οι Ουκρανοί σου λένε, τι έχουν καρνάβαλο αυτές τις μέρες, δεν ξέρω. Και είπε ότι ο σεβασμός των υφισταμένων συνόρων της κυριαρχίας και τη εδαφική ακεραιότητας της Ουκρανίας είναι μείζον ζήτημα! Ωποποπο, ναι, χωρίστε! Έλα φίλε! <laughs> Ωραία! ήταν καλά δηλαδή! Πήρατε ανάσα! <atheist. νε palmitting> να κρατήσει ανάσα κανένα δεκαήμερο Γεια σου φίλε γεια σου Να σε καλά για, γεια γεια Οι επαγγελματίες Τις χθες Κάνονται σε τα μακροβούτια Δουλέψανε λέει λίγο Και πήραν μια μικρή ανάσα Πόσο να κρατήσει αυτή η ανάσα Τώρα βάλε τώρα κάνεις μακροβούτια Όσο και να κρατάς την ανάσα ε, κάποια στιγμή θα σκάσει πάλι να βούμε Βέβαια δεν βοήθησε και ο καιρός Να, να πάρουν λίγο μεγαλύτερη ανάσα Για το μακροβούτι οι επαγγελματίες Αλλά τέλος πάντων Από ό,τι λέει εδώ και ο Γιώργης Πήρανε λέει μια ανάσα Άτι μακάρι να πάρετε μια ανάσα Να κρατήσει λίγο το μακροβούτι σας Αλλά για πες μου τώρα να πω Εκεί πάνω στην Ουκρανία ο, ο καρνάβαλος τι είπε Ο σεβασμός των εφισταμένων συνόρων Της κυριαρχίας και της αδεαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας είναι το μείζον ζήτημα Απαπα Το πλαίσιο μας Είναι πάντα ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου Ο Ελληνάρα όμως καταλαβαίνει, Πήγε ο αντιπρόεδρος πάνω Αν τον βάζανε σε κανένα άρμα εκεί να τον γκέγανε Που αραε Έξι μήνες θα κεγόταν αυτός ο καρνάβαλος. Πού να λιώσει αυτό το ξύγκι. Χωρίστε. <μ tiếp> καλημέρα. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, έλα καλημέρα. Ναι, είναι ευρωπαίος πατριώτης. Όταν έλεγαν, μπράβο, έχεις δίκιο τηλεακροατά μου. Όταν έλεγαν του Παπούλια ότι θα συρρυκνωθούν τα σύνορα... Ε, ξέρω εγώ και τάλια του τα έλεγε εκεί Άννα Ψαρούδα του Μπενάκη Δεν ήταν διεθνές το δίκαιο Δεν πρόσεξ Είναι διεθνές το δίκαιο προ... Είναι διεθνές το δίκαιο για την Ουκρανία Από ό,τι μας λέει ο αντιπρόεδρος Της, της Ευρωπαϊκής Ενώσης, Που είναι ο Μπεμπέ Αλλά διεθνές δίκαιο ισχύει Στο μυαλό του τώρα Μόνο για αυτού, για τους Ουκρανούς ε, Επιμένω όμως δεν έχουν κα τι άλλο Που θα βρίσκανε καλύτερο γυναικα τελο πάντων Είναι πάντα ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου Με στο διεθνός, διεθνές δίκαιο όπως καταλαβαίνεις Δεν εμπίπτουνε εδώ Αυτά που τραβάει εδώ το κορμί Το πετσί τον Ελλήνων Με όλα αυτά που συμβαίνουν Αυτά είναι στο Σε ποιο δίκαιο είναι αυτό Αλλά το ρεότερο απ' όλα το είπε ο Βενιζέλο στο να Γιατί είναι να τώρα ο Υπουργό των Εξωτερικών τη Ουκρανίας Όλοι είπαμε, η Ελλάδα του λέει μπορεί να προσφέρει τεχνογνωσία στην ουκρανική οικονομία. Φουά! και δεν τον κάψαν εκεί. Καταλαβα, Όπω καταλαβαίνει, μεγάλε, κάνουμε εξαγωγή καρναβαλιού. Σε αυτά καλή είμαστε. Τώρα να, να προσφέρει. Τεχνογνωσία Ποιον θα στείλετε εκεί το Μπαπαντρέο Στην Ουκρανική Οικονομία Μπαπαντρέο το Στουρνάρα Το Στουρνάρα ε, Α ετοιμάζεται το Σταθάκι Εντάξει εντάξει, εντάξει. εντάξει ρε παιδί μου καμία αντίρρηση Τέλο πάντων το καρναβάλι Που δεν καίγεται Η Ελληνάρα μου μου είναι... Δεν καίγεται αυτό το καρναβάλι είναι καθημερινό, είναι διεθνές όπως βλέπεις Τα παιδιά παίζει σόλο όλο τον πλανήτη Αρκεί να κάνει τη δουλειά τους Άκου λέει μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα Τεχνογνωσία στην Ουκρανική Οικονομία Κόκαλο να Ναζίστας στην Ουκρανία Τέλος πάντων Με το μεταξύ έχουμε εδώ και αντιπολιτευόμενα κόμματα Τα οποία ως ο νουπο, Ετοιμάζονται για την εξουσία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στον πλανήτη και ειδικά στην Ευρώπη μέσω του κυρίου Τσίπρα Και δεν ακούσαμε δεν ξέρω παιδιά ακούσατε τίποτα να πήγε τους ναζί στην Ουκρανία που δεν ξέρω ακούσατε τίποτα Τώρα όμως ε, βγήκε και μίλησε γιατί γιατί λέει πήγε ο κύριος Βενιζέλος ο, ο Μπένι και συναντήθηκε λέει με την νεοναζιστική κυβέρνηση της Ουκρανίας Ρε, εσεί στο Βενιζέλο τώρα Τώρα στο Βενιζέλο κάνετε ε, αντιπολίτευση. Καμιά κουβέντα εκεί για την ευρωπαϊκή ναζιστική ε, ε, εξουσία τη, που θέλει την Ευρώπη εκεί στην Ουκρανία. Η ναζιστική, η Χάλι Χίτλε, οι Χάλιλοι Χίτλερ, Χιτλέριδε εκεί, δεν έχετε να πείτε τίποτα. Πέρασαν τόσε μέρε. Λοιπόν, και έκανε λέει, σκληρή κριτική στον κύριο Βενιζέλο για τη στάση του στην κρίση τη Ουκρανία. Δηλαδή, τι ήθελε να κάνει ο Βενιζέλο. Τέλο πάντων, εντάξει. Εσείς ξέρετε από αυτά είστε πολιτικοί είστε, είστε πατριώτες Είστε αντιμνημονιακοί Είστε και τι δεν είστε Σου λέω είστε είστε είστε Είστε είστε, είστε Ορίστε ορίστε ορίστε, ορίστε. <Σ <Christianity> <Σ <duda> uh> τώρα, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Τσίπρας και αυτοί ανήκουν στο συνταγματικό τόξο, πώς το λένε συνταγματικό τόξο, κάπω έτσι το λένε, δημοκρατικό συνταγματικό τόξο, δεν είναι Δεν μπορεί να ονομάσει ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Βενιζέλο νεοναζί που αυτή τη στιγμή κυβερνάει με 2% ποντρικά, ούτε 2% έχει, πόσο να έχει Δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, είναι στο συνταγματικό τόξο αυτή αυτοί ρεπουλάκι μου τώρα να πούμε η κάθισε και σκάσε. Αυτή είναι η, η κατάσταση και όλα αυτά τα... του 2-3% μεθαύριο θα μαζοχτούν να κάνουν το δημοκρατικό ποσοστό για να κυβερνήσουν πάλι με τη σκάστορα. Τη Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας βέβαια δηλώνει ότι <laughs> η Δυτική είναι σύμμαχοι με τους νεοναζί ξέρω εγώ, α τι να σου πω τώρα μπερδέψαμε τα μπούτια μας πως έλεγε εκείνο το τραγουδάκι διότι όπως γράψαμε και στο Αρθράκι προχθές πριν 5-6 μέρες σημασία δεν έχει τι είσαι αν είσαι σοσιαλιστής νεοναζί, νεοφασίστας παλαιοφασίστας, σημασία έχει όλοι οι δρόμοι να οδηγούν στο Βερολίνο ορίστε καλώς του παλικάρι εγώ είμαι. πόσο να έχει τώρα 2-3% Πόσο είναι Πω πω έχεις καλά έλα Είναι λέει ο Βενιζέλος και τα Δεν είναι λέει 2-3% Είναι ο Βενιζέλος και τα Πώς να το πω τώρα και τα δυο του τα πίδια Πόσα πίδια παίρνει ο Σάκος. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Να σου πω κάτι τώρα. Ναι, τι λέγαμε λοιπόν, είπε λέει ο Υπουργό, Υπουργείο Εξωτερικών Ρωσίας, Η δυτική είναι σύμμαχοι με τους Ναναζοί. Και μπερδέψαμε τα μπούτια μας και αλλάξαμε τα γούστα μας και είπαμε. Σημασία δεν έχει τι, τι είσαι. Στην Ελλάδα ας πούμε έχουμε αριστερούς, σαν τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν κάνει χωρίς την Ευρώπη. Ή ξέρω εγώ, δεξιού πατριώτε σαν τον κύριο Πολίδωρα ή ποταμίσου τη ευρύτερη αριστερά, ή πώ είναι τα, ρε παιδί μου, τα, τα ψάρια τα ποταμίσια, τέτοια ναι, ή νεοναζίστε στην Ουκρανία, ή νεοφασίστε από εδώ, ή τέλος ή τσιτσολίνε από εκεί. Όλη η σημασία παιδί μου τα έχει, όλοι οι δρόμοι, αυτοί δεν κάνουν χωρί την Ευρώπη. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν να οδηγούν στο Βερολίνο. Ε, βέβαια, έχουμε μπερδευτεί πια, δηλαδή έχουμε ζουρλαθεί εντελώ. Έχουμε με έχουμε αποζουρλαθεί, πάει σαλτάραμε με λίγα λόγια πως συνάδει τώρα ο, ο, οι, νεονα, οι, οι ναζιστές τι είναι οι ναζιστές και τη, μάθαμε τώρα για τις τρίχες νεο, νε. οι ναζιστές αυτοί τώρα της Ουκρανίας με τους αριστερούς της Ελλάδας τους σοσιαλιστές του, του δίπλα τους κεντρώους, του ποταμίσου, τους ευρύτερους αριστερούς τους έτσι κοίταμε αλλιώ, πάρτο λίγο δεξιά, πάρ' το λίγο αριστερά όλοι, όλοι αυτοί να κόπτονται για ένα όραμα Το όραμα βέβαια το έχει και ο κύριος Σαμαράς τη Ηνωμένη Ευρώπη Πως γίνεται αυτό το πράγμα Δεν υπάρχει και αυτό αυτός δεν μιλάει Και αυτός ο Γρίβας να μας τα εξηγήσει Σε παρακαλώ πάρα πολύ βέβαια Ζώντας εδώ να πούμε με, τη... με αυτή την ιστορία Έχουμε πάει σαλτάρα Μωρίστε παρακαλώ Α μπράβο ναι Ναι βέβαια Λοιπόν, ναι, τι να κάνουμε, έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας. Βέβαια, να προσθέσουμε κι εμείς ε, σε αυτό το πράγμα, ότι τζάπα παιδεύονται αυτή τη στιγμή, τζάπα χτυπιώνται Ουκρανοί, ε, Ρώσοι, ε, Ομπάμιδες, Ομπάμιδες. Ρε, πάρτε το χαμπάρι, ρε. Η Κρυμαία είναι ελληνική και είναι δική μας. Σε παρακαλώ πολύ, η, η αρχαία Ταυρίδα δεν είναι Κρυμαία, είναι δική μας. Πώς θα γίνει τώρα. Τζάμπα στείλαμε το χρυσό μαλοτέρα πάνω να τους... Ήρεμείς ε, πήγε το χρυσό μαλοτέρα σου Βενιζέλος πήγε απάνω και τους λέει τα δικά σου Είναι δική μας η Ουκρανία ρε Και μας βάλαν τώρα και πληρώνουμε αέρια και τέτοια είναι δικά μας και τα αέρια όλα δικά μας είναι Όλα δικά μας είναι Δεν κατάλαβα δηλαδή πώς κίνησαν το 48 οι Ουβροί και είπαν εδώ είναι δικό μας το και κάναν το κράτος Πεδί το είχαν από την εποχή του Αβραάμ και του Ισακ ε, που εγένεται πάω τους το λένε και η ε, είναι δική μας πως τα γίνει δηλαδή σε παρακαλώ πολίτη τι πήγαμε εκεί να πούμε παλιά για το χρυσόμαλο δέρας τώρα στείλαμε το χρυσόμαλο τέρας όλα είναι δικά μας ρε τέλος είναι δικά μας μην κάνετε πίσω ρε μην κάνετε πίσω σαλτάραμε λαλίσαμε ελληνάρες λαλίσαμε σου τη <Τι> στιγμή κατά την αγωνία των αρρώστων μας στην Ελλάδα δεν μπορεί να την μετρήσει κανένα πώς τα λένε αυτά γκάλωψ ε... μετρήσεις, φυγουμετρήσεις την αγωνία τους για επιβίωση δεν μπορεί να την μετρήσει κανένας εμείς να πούμε έχουμε το χρυσό μαλλοτέρα στην Ουκρανία να κανονίζει τους αριστερούς εδώ να τρέχουν να... να μας κάνουν διάφορα τις διαπραγματεύσεις με τη... Α, μην ξεχνάμε και τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή και είναι ανένδοτη λέει τώρα η Τροϊκανή Γιατί δεν έχει τηρήσει η κυβέρνηση αυτά Και θέλουν άμεσα 4.000 απολύσεις από το δημόσιο Για να φτάσουν τις 12.500 που πρέπει να απολυθούν άμεσα Και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν Λοιπόν και προς απόλυση για όσους η δικαιοσύνη έκρινε ότι δεν μπορούν να απολυθούν Και δεν θέλουν αυτά τα πράγματα Αυτό τώρα το καρναβάλι Το οποίο δεν έχει τελειωμό Λέμε ρε παιδί μου τώρα να πούμε Μήπως ήρθε η ώρα ανάμεσα στα πορροπομπέρομ περόμ να τον κάψουμε τελικά το πραγματικό καρνάβαλο λάμα, Μια ερώτηση κάνουμε Άρα και ένα τραγουδάκι Σαλτάραμε σου λέω Έχουμε σαλτάρει κυριολεκτικά Σαλτάραμε Έχουμε δηλαδή, έχουμε το τετακέ που μας κάνει, να πούμε το, η, η Τρόικα <κοίλιο> ο, Απα έχουν υδρώσει τα παιδιά στη διαπραγμάτευση Έχουμε και, και τον Τράγκη, μας τριμώχνει και ο Τράγκη ε, Υπογράψτε λέει, εφαρμόστε όσα υπογράψατε και αφήστε την ελάφρυνση του χρέους, γατάκια Ναι, έτσι μας λέει ο Τρίκι Τράγκη μάνα μου Τρίκι Τράγκη μάνα μου, κατάλαβες Αυτός είναι ο καρνάβαλος τον οποίο ζούμε καθημερινά άστα τα τώρα και πως ουλα ουλα να πούμε πως τα λένε Κατάλαβες και τι κάνουμε εμείς να πούμε Τι κάνουμε Βλέπουμε τους σοβαρούς Καρναβάλος, από το πρωί μέχρι το βράδυ Να κάνουν δηλώσεις Άντε να μας σώσουνε Νέες δηλώσεις Άντε τοπικοί σωτήρες Νέες δηλώσεις Με οράματα Οράματα και θάματα σου λέω Οράματα και Κυρία μου και κύριέ μου η υποψηφιότητά μου για την Κονομισιόν Είναι εντολή ελπίδας και αλλαγής στην Ευρώπη Ποιος θα είπε αυτά, <laughs> ποιος άλλος ο Αλέξης <laughs> Είναι εντολή ελπίδας και αλλαγής στην Ευρώπη Η, του για... Η υποψηφιότητά του για την Κονομισιόν <laughs> Βέβαια μέσα σε αυτά ο Αλέξης πετάει και τα αυτά τα οποία του λένε τα αφεντικά του έτσι; θέλει, προσέξτε τι μας είπε παρακάτω, εκτός από τα ωραία πασπαλίσματα που του γράφουν εκεί πέρα τα παιδιά τα καλά μας είπε ότι θέλει Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λειτουργεί ως δανειστής ίστατης καταφυγή. όχι μόνο για τις τράπεζες αλλά και για τα κράτη αυτά έχουν στο μυαλό τους οι καινούργοι ε, κυβερνήτες οι, καιρ, οι καινούργοι ε, οραματιστές Η ελπίδα Η ελπίδα της αλλαγής στην Ευρώπη Κατάλαβες Θέλει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Να λειτουργεί ως δανειστής ή της καταφυγής Όχι μόνο για τις τράπεζες Αλλά και για τα κράτη Οπότε λοιπόν Οπότε λοιπόν μεγάλη, Όταν έχεις κυβερνήτες Κυβερνήτες Που στο μυαλό του Δεν έχουν την προκοπή ενό λαού α, μια επιχείρησης πες την όπως θέλεις μέσω της εργασίας της απόδοσης αλλά μόνο μέσω των δανεικών καταλαβαίνεις τι σε περιμένει στη γωνία τι ακριβώς σε περιμένει στη γωνία και όμως επαναλαμβάνουμε αυτά τα καρναβάλια τα ζούμε καθημερινά και πήγαμε χθες και κάψαμε τόνους εκεί πλαστικού τι ήταν αυτό φελιζόλ αλλά για τον καημένο τον καρνάβαλο είστε παρακαλώ Ε βέβαια ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. ακριβώς Ναι η Ενωμένη Ευρώπη Είναι η Ενωμένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα την θες κεντρική τράπεζα Τι θες τώρα εσύ Δηλαδή εσύ τι περίμενες Δηλαδή ότι θα βγείτε στα βουνά Αύριο που θα κυβερνήσει ο Αλέξης Και η παρέα του Και θα κάνετε την κυβέρνηση του βουνού το τσάι του βουνού μπορεί να κάνετε, αλλά και αυτό πάει κατά διαόλου γιατί πίνετε από το εισαγόμενο όπω το λένε το, το πολιεθνικό με άρωμα ασφάκα. Το τσάι του βουνού πάει το ελληνικό. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, μπορείστε. Κάνει, κάνει κρύο. Απράβο. Καλά λέει εδώ ο φίλος. Και την κάνουμε την κυβέρνηση του Βουνού λέει, κάνει κρύο. και να ανοίξει ο καιρός θα κάνουμε κυβέρνηση θάλασσα. Έτσι μπράβο, αυτό λέω, μήπως έχουμε και μπόλικη θάλασσα. Yeah. Σε παρακαλώ πολύ δώρα. Yeah. Τι μας είπε τώρα ο ευρώ Αγγελέας. Αναλαμβάνει το χλέψιμο που έγινε στην Ελλάδα από το συνολικό πακέτο 120 δις μέσω ΕΣΠΑ που πήρε η χώρα. Έλα, τι είναι αυτό το πράγμα, 120 δις. Ο, πύρω, ο, ο, ο και μας λέει ο ευρωεσσαγγελέας τι έγιναν τα, τα 120 δις από το πακέτο τι ακριβώς έγινε τι πάρτι κάνατε με τα έργα που δεν έγιναν θα ελεγχτούν είπε ο ευρωεσσαγγελέας ένα ένα όλα τα μεγάλα έργα του παρελθόντος και θα ανοίξουν οι λογαριασμοί καλά αμα, θα βρεις ευρωεσσαγγελέα μου λοιπόν ο, ε, μάλιστα στην Ελλάδα λέει, τι δεν μπορεί να συνεχίσουμε να δίνουμε μέσω έσπα εκατομμύρια και αυτά να πηγαίνουν, ναι ξέρεις τα είπα αυτά ρε, μου, σεμινάρια Φωνάζουν τώρα ένα αγρότη 70 χρονών να τον μάθουν πως φυτεύεται το καλαμπόκι Αυτά είναι σεμινάρια τώρα, εντάλαβες και επιδοτούμενα σεμινάρια Αυτά είναι μέσω έσπα Λοιπόν, τέλος πάντων θα κάνουν ευρωευσαγγελέα λέει και τη δημιουργία της θέσης απέτησε ο κύριος Γιωβάνι Κέσλερ. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας κατά πολέμης της απάτης Πω πω πω υπηρεσίες Λοιπόν και θα ανοίξουμε λέει τους φακέλους έναν έναν Φέρτε πίσω τα λεφτά λέει ο Τζιωβάνι Κέσλερ Θα τα εξετάσουμε ένα ένα Ρε Τζιωβάνι Κέσλερ συγγνώμη κιόλας ας σου πω κάτι μεταξύ μας επειδή δεν μας ακούει κανένας Πέρσι εδώ στην περιοχή μας υπήρχε ένας ταγιάννενα, ένας οικονομικός εισαγγελέας ο οποίος έπαθε 48 εγκεφαλικά γιατί εξέταζε λέει εδώ έναν δήμο της Άρτας ναι μια δημαρχιακή περίοδο και έπαθε 48 εγκεφαλικά και θα βγαίνανε λέει πέρσι το φλεβάρι, πράγματα και θάματα εντάξει ξαφανίστηκε και ο εισαγγελέας, ξαφανίστηκαν και τα εγκεφαλικά τα πράγματα και θάματα... Ούκο τίποτα μπήκε. Τι ψάχνεις τώρα, τώρα σου λέω. Άιτε και το βρήκε. Εγώ σου είπα και την Παρασκευή πότε στο είπα την Τον έπιασες τον Απατεονάκο, ο οποίος πήρε ένα εκατομμύριο ευρώ για να μάθει γράμματα Τους βορειοκορεάτες μουσουλμάνους Τον έπιασες, Άτι. Και τι έγινε δηλαδή. Πέρα από το τετινά τον έδειξε, κοίτα, εγώ τον έπιασα. Τι έγινε. Τα λεφτά τα φάγανε. Τα λεφτά είναι σε σακούλια. Τα λεφτά είναι καταχωμένα, καταχωνιασμένα κάπου. Και ο άρρωστο δεν έχει φάρμακα. Σε αυτό μπορεί να δώσει λύση. Όχι. Κατά τα άλλα, <Και Και> πορό ποροπομπέρον περών. Ελάτε να χορέψουμε, να κάψουμε τον καρνάβαλο. Κατάλαβες, το ίδιο πράγμα. <Και> τα ίδια πράγματα και με τον Ευρωεισαγγελέα που θα ψάξει, λέει πόντο πόντο, λέει πού φάγανε τα δισεκατομμύρια. Παρ' αυτά όμω, εσύ για κάθε επίσκεψη στο παιδί, από... στο παιδί του όχι το παιδί του το κανονικό ρε παιδί μου Το ιατρικό αυτό το παιδί Θα είναι το χαράτσι για τους ανασφάλιστους Αυτά μας είπε ο Μπουμπούκος Αυτό το πράγμα αυτός ο πατριώτης Ο οποίος πατριώτης Συνεχίζει να οργιάζει Συνεχίζει να κάνει τα δικά του Να εφαρμόζει τις πατριωτικές πολιτικές να εμείς χωρέβαμε όλοι χτες και καίγαμε τον καρνάβαλο η πραγματικότητα, είναι, η πραγματικότητα είναι αυτά τα οποία γίνονται καθημερινά δίπλα μας και τα προσπερνάμε γιατί είπαμε δεν ακουμπάνει το ποπουδάκι μας Άμεσες κατασχέσεις για όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία ξεκινώντας πρώτα με τους εργοδότες που χρωστάνε στο ΙΚΑ άμεσες κατασχέσεις με ένα πάτημα του κουμπιού τσακτσούκ διασταυρώνονται τα χρέη με την κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη και αρχίζουν οι κατασχέσεις πως το πες? το κέντρο πράξης ασφαλιστικών οφηλών το ΚΕΑΑΟ έχουμε να λέμε και τα αρχικά λοιπόν έχει ξαμολύσει τα δόκανα και θα πιάσει λέει στο επόμενο διάστημα χιλιάδες εργοδότες που οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία Οπότε λοιπόν ετοιμάσου μεγάλε Εργοδότης μπορεί να να, έχεις, να μην έχεις πια εργάτες για να θεωρείς εργοδότης Αλλά αν χρωστάς ο ίδιος το δόκανο παραμονεύει Παραμονεύει είναι έτοιμο ο μηχανισμός που θα δίνει τη δυνατότητα στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασία να διασταυρώνει με το πάτημα ενός σκουμπιού ποιος είναι ο απαταιώνας που δεν έχει πηγή χρήματος να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορέ μεγάλε Μπράβο Μπράβο Μπράβο Εσένα τώρα καλά λέει εδώ ο τηλεακροάτης Πρέπει να πούμε να αγωνιστείς για την αναζηστική κυβέρνηση της Ουκρανίας. Κατάλαβες. Κατασχέσεις. Κατασχέσεις. Ξεκινάνε άμεσα και με το όργανο αυτό του... Και άω. Και με την σου, Με την γουγουπουσσού. Ναι. Βάζουν τις τελευταίες πινελιές. Κατάλαβες. Οι νεοναζί της Ουκρανίας μας μάραναν τους κανονικούς φασίστες και τα υποτακτικά εδώ μίσταρνα ανθρωπάκια τα οποία υπηρετούν όλη αυτή την κατάσταση γι' αυτά δεν μας πειράζει τίποτα Ελληνάρα μου, παρακαλώ Σε πιάνουν όλα τα πάντα θα σε πιάσουν στον δόχανο και θα φωνάζεις κακομοίρη μου θα ορλιέσαι θα ορλιέσαι Εσύ βέβαια είπαμε, εσένα μπορεί να είναι κινητά αυτά, λοιπόν που είπε, Κυνηγάνε και τα κινητά και τα ακίνητα. Εκτός κι αν είναι ακίνητα. Αν, αν έχει να τα χρησιμοποιήσει χρόνια και είναι ακούνητα, γέλαστα. Και έτσι. την έχει πατήσει. την έχει πατήσει, σου λέω. Να είστε καλά καλημέρα σας, καλημέρα σας Καλή σας ημέρα. Το παίρνω και λίγο σε πλάγιο τρίτο μπάσκετ. Ε, Συνθούμε. Λοιπόν, μου άμες εσυνάρα μου. Λοιπόν, αυτά που είπες επειδή, αν είναι λοιπόν, αν έχει τα χρησιμοποιήσει πολύ καιρό, θεωρούνται ακίνητα. Οπότε είναι ακίνητα, ρε παιδί μου τέλος. Οπότε, επειδή και τα ακίνητα και τα κινητά. Τα έχει βάλει στο στόχαστρο, δεν τα γλιτώνεις με τίποτε μεγάλε Το θέμα είναι πόσο θα πονέσεις, παρακαλώ Έλα, έλα. Έχουμε και ένα φιλόζο, Ένα φιλόζο ο οποίο θα έκανε δώρο σε μια γάτα Λοιπόν, δεν τα γλιτώνετε με τίποτα σας λέω Άμεσες κατασχέσεις Και στα κουνημένα και στα ακούνητα Κουνηθείτε Παρακαλώ Ναι Έτσι βράδυ Έχει δίκιο απόλυτο Κάνουν επιτροπές Κάνουν επιτροπές των αντάλλων Λοιπόν Και η πλειοψηφία των ανθρώπων Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτού που κυνηγάνε και του βγάζουν απαταιώνες Και ζουν με τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι τους Δεν κάνουν μια επιτροπή Να δουν ότι αυτοί οι άνθρωποι Δεν, χρωστάγαν, δεν χρωστάγανε πριν την εποχή του Που επιβλήθηκε η γερμανική κατοχή Στην Ελλάδα Να δουν πότε τους δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Αμπά, και πόσο την πληρώνουμε την Επιτροπή, και ποιοι θα μετέχουν στην Επιτροπή, και τι θα ερχόμαστε στην Επιτροπή χωρίς λιπτά που θα έλεγε και ο ταμίλο; Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Σε παρακαλώ πολύ. Τι έφαε τώρα, έχουμε πλεόνασμα, σου λέω λοιπόν. Έχουμε πλεόνασμα που μα έπνιξε, μα βγήκε από το λαρίκι το πλεόνασμα. Παρά τα πλεονάσματα όμω και τι υποσχέσει. Ότι δεν θα πάρθουν νέα μέτρα Έλα εσύ να θυμάσαι όταν σου υπόσχονται ότι δεν θα πάρθουν νέα μέτρα Νάτα, στη γωνία είναι Οι Έλληνες Οι Έλληνες, ναι Το 2014 θα πρέπει να πληρώσουν 1,4 δις παραπάνω σε φόρους Από πέρσι Καταλαβαίνεις Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά Έλα μω τώρα να πού Δεν θα πάρουμε νέα μέτρα Ούτε έχουμε υπερφορολόγηση στην Ελλάδα. Πνίγηκα. Στο είπε και Στο είπε σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε υπερφορολόγια στην Ελλάδα. 1,4 δις επιπλέον θέλουν να εισπράξουν σε, από φόρου από όσα πήραν πέρσι. Κατάλαβε. Πρόσθετο φόρο εισοδήματο. Λοιπόν, από πού, από ποιον, από ποιον, από δεν θα πάρουμε νέου φόρου. Λοιπόν. Βέβαια τα μέτρα τα οποία ξεκινάνε ως ο νούπο η κατάργηση όλων των αφορολόγων των ορίων και εκτός φόρου την επιβολή 26% έω 40% στα καθαρά εισοδήματα των αυτοαπασχολούμενων Αυτά δεν είναι νέοι φόροι Αυτά είναι πώ να τα λέγαμε πατριωτικές κινήσεις των πατριωτών για να σώσουν, για να, για να οικονομήσουν περισσότερα τα φαιδικά τους Να τους δώσουμε ένα όνομα, να έχουν ένα όνομα ρε παιδί μου να έχουν ένα όνομα. Αυτά μεγάλα δεν παίζουν. Ε. Ε, σημασία έχει να βλέπεις τον καρνάβαλο να καίγεται. <Κι> Θέλανε λέει να έχουν email όλοι οι Έλληνε. Όλοι οι Έλληνε. Βέβαια, ξεχνάνε ότι υπάρχουν Έλληνες αυτή τη στιγμή που δεν έχουν καμία. Σχέση με την τεχνολογία δε, Όχι δεν γνωρίζουν απλώς τι είναι email Άντε τώρα να πάσα να πούμε Μια γριούλα να που περιμένει τη σύνταξη Του γάι και να τις πει σε 6 email για πως δεν έχω πει Το βάλα στο φούρου τώρα σε λίγο Θα βγει Λοιπόν ναι Και δεν θα σου ρίχνουν ήταν έτοιμοι λέει Να θέλανε τα πάντα με email Αλλιώς θα σου ρίχνουν και εκεί πρόστιμο Αν δεν είχε email Οπότε λοιπόν τώρα κάναν πίσω να Ναστράδιν Χόντζας έκανε πίσω δεν θα, Αν δεν έχεις email λέει δεν θα τρως πρόστιμο Για να σου στέλνει τα κατασχετήρια και τα χρωστούμενα Το Υπουργείο Αλλά καλό είναι σιγά σιγά Όλοι οι Έλληνες να αποκτήσουν ηλεκτρονική διεύθυνση Κατάλαβες Α ήταν αυτός Αυτό είναι με το δωρεάν Wifi που θα έφαλει ο Σε όλη την Ελλάδα Έλα Άμα Εφόσον δεν θα έδινες email, θα έτρωγες πρόστιμο, τώρα δεν θα σου βάλουν πρόστιμο. Έλα παρακαλώ. Yeah. Παρακαλώ. Yeah. Σωστά, σωστά, yeah. σωστά. Για να έχω τηλέφωνο και mail, λέει εδώ μια φίλη ακροάτρια, είναι 40 χοντρικά ευρώ το μήνα. 40 χοντρικά ευρώ το μήνα, λοιπόν, θα μου πούν μετά πού τα βρήκες. Για να πληρώνει τηλέφωνο και mail. Οπότε καταλαβαίνετε, <laughs> ξέρω εγώ τι να σου πω. Είναι, είναι που χορεύαμε με πορό μπομπομ και καίγαμε τον καρνάβαλο. <laughs> Αυτό τον καρνάβαλο που μας κυβερνάει, εκτό του ότι δεν τον καίει κανένα, Το παίρνουμε και στα σοβαρά. Ξέρω εγώ τι άλλο να σου πω. <laughs> Ρώτησε την κυρακούλα εδώ ένα άλλος φίλος Ε κυρακούλα τι έγινε με τα mail Τα πούλησα τα μιλήσια παιδί μου Δεν έχω άλλα μιλήσα! Εγώ τι να κάνουμε Θα δούμε πολλά Πάντως Τι έχουμε το λιανικό εμπόριο 20% κάτω Βέβαια η μεγάλη κερδισμένη του χειμώνα Με το άνοιγμα της Κυριακές Είναι οι αλυσίδε των πολυεθνικών και τα μολ Ποιος ήθελες να είναι τώρα εσύ, ήθελες, α, εσύ τι ήθελε αυτή τη ζωή σου τώρα 50% λέει Μας ενημερώνουν Άντε τώρα που έχουν, θα έχουμε mail όλοι Θα διαβάζουμε και τους Financial Times Οι οποίοι μας ενημερώνουν Ότι έχουν πέσει οι τιμέ στι ακριβές περιοχές για τα σπίτια 50% σε σύγκριση με το 2008 Και παροτρύνουν τους ξένους αγοραστές να έρθουν να αγοράσουν τα σπίτια Μιας και είναι, είναι ευκαιρία Αυτό, Αυτούς στην κατοχή Τους λέγανε μαυρακορίτε. Τώρα τους λένε επενδυτές Ξέρω εγώ τι να σου πω Έλα μη μας λες Μη μας λες τέτοια Με άνα μη ε, Τρικαλινός τέλεχος Του ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει υποψήφιος Με το ευρωψηφοδέλτιο Της αριστεράς της Αυστρίας στο οποίο ψηφοδέλτιο συμμετέχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστρίας Ω, yap, yap, yap. Θυμάσαι ένα ανέγδοτο που κυκλοφόραγε παλιά εδώ Αλβανός τουρίστας Βε, το καινούργιο είναι Αυστριακός Κομμουνιστής Καταλαβαίνεις okay. like, τώρα όταν λέμε Αυστριακός ,保 ,保, Ο τρικαλινός λοιπόν στις ευρωεκλογέ της Αυστρίας Κομμουνιστής με αυστριακό κομμουνιστή Πά, από χώρα τρικάλων, άρετε τράκαλα ε, δίνουμε και εμείς στην Ελλάδα αλλά δίνετε και εσείς πράμα πω πω οι πειρατές λοιπόν το κομμουνιστικό κόμμα Αυστρίας όταν λέμε κομμουνιστικό κόμμα Αυστρίας ε, δεν μιλάμε απλώς για ε, πρωτοξάδρεφα του Μιχαλολιάκου μιλάμε τώρα καταλαβαίνει τώρα <Συσχε> είναι πως να στο δεν ναι, δε, δε, δε βρίσκω την κατάλληλη είναι σου λέω σαν να προσπαθεί ο Βενιζέλος να χωρέσει στον κορσέ της Victoria's Secret Καλά το είπα Ναι, ναι. Να τον δεις με string τέτοιους, Για τέτοιους κομμουνιστές μιλάμε Αλλά μεγαλεία τώρα μιλάμε για μηγαλεία Μηγάλα μηγαλεία Μηγάλα μηγαλεία έχουμε Έχουμε πιάσει ρε όλα τα πόστα ρε Πούσι μου τα πάντα να μπουν Κυρία μου και κύριέ μου κάνε λίγο υπομονή Σε λίγο ανακοινώνεται η μη, Μια πολιτική χωρί παρελθόν μια πολιτική χωρίς παρελθόν ε, θα είναι ποταμίσιος όσο το λένε το καινοτοψάρι και πολλά, και πολλά κόκαλα ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης θα μας ανακοινώσει τους υποψηφίους του για μια πολιτική χωρίς παρελθόν πο, πο, 30 ονόματα που είναι συνυπεύθυνα για το ποτάμι που δεν γυρίζει πίσω λιμών θα μας ανακοινώσει κάντε υπομονή θα έχουμε τα νέα, αν τα προλάβουμε, θα σας τα μεταφέρουμε και εμείς Ορίστε! Κυπρίνη, αϊ, κυπρίνη, ναι. Κυπρίνη! Κυπρίνη! Ναι. Πώς λεγόταν, ρε παιδί μου, στο κομμουνιστικό κόμμα, η Πιονέρη, στο ποτάμι του Θεοδωράκη, όλοι αυτοί θα είναι κυπρίνοι. Τι μου λε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή, τι έγινε, κύριε παιδιά, του τον μπλάκωσε με το αλεύρι. Λοιπόν, στο Δήμαρχο κεφαλονιάς εκεί στο Λιξούρι, τον αλεύρωσαν το Δήμαρχο, τον έκαναν να πούμε Γάβρο. Κατά την έναρξη λοιπόν του Καραβανλιού του, του καραμανλιού ναι, στο Λιξούρι, παρευρισκόμενος αλεύρωσε το Δήμαρχο, τον κύριο Αλέξανδρο Παρίτζι. Ναι. Τον πήραν λοιπόν, τον πήγανε μέσα, ε, και το μαζεύτηκε ο κόσμος εκεί. Δεν τα παιδιά, λέει, τον βγάλαν έξω. Μάλιστα, μάλιστα. Α, τουλάχιστον εντάξει. να αλεύρωση. Τι άλλο να Τι άλλο να κάνω ο άνθρωπο. Πε το ορίστε, παρακαλώ. Δε, δε, δε. Μάθι. Τσαπά προς δοκά. Δε, λαγιά. Πώ, πώ, μου λέει μια φίλη εδώ, τον καρνάβαλο, κοιτάγαμε. Που Τον καίγανε. Εδώ μύρισε και για το κόλλος μα, λέει. μύρισε τσίκνα. Να πω, μυρίζει τσίκνα η Ελλάδα. Κυρία μου και κυρία μου, βέβαια, μυρίζει τσίκνα η Ελλάδα και για το ποπός μας αλλά σε αυτό δεν δίνει σημασία κανένα ε, να εξάρωμε και τις εορτές τις εκπομπές Μεθανίου οι οποίες ε, κατέκλυσαν την περιοχή της Άρτας χθε με τις ε, παραδοσιακές γιορτές που καθιέρωσαν οι τελευταίοι δήμαρχοι στην Άρτα μοιράζοντα φασολάδα κάνανε παραδοσιακέ γιορτές οι άνθρωποι λοιπόν ε, πάντως μπορούμε να εξάρρωμε την ε, τη, το ότι οι Μεθανίου στην περιοχή... Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή... Ανέβηκαν στα ύψη... Έτσι λοιπόν ευτυχισμένοι οι αρτινή Μετά το μοίρασμα της φασολάδας... Της παραδοσιακής φασολάδας... Ε... Έπα, τσίμπα από εδώ, τσίμπα από εκεί... Τι έγινε παιδιά... Λοιπόν... Το Σάββατο θα έρθει ο Σούλτς... Ω... Μάλιστα... Και έχει, γιατί έχει διήμερη συνδιάσκεψη η ελιά... Βέα είδες λοιπόν Νάτος ο Σούλτ Διότι το σύμβολο και το επίσημο όνομα της Ελιάς είπαμε του Σιμίτη Με συγχωρείτε δηλαδή πνίγομαι Με συγχωρείτε Το παρουσιάζονται το ερχόμενο Σάββατο Λοιπόν επειδή θα γίνει διήμηρη συνδιάσκεψη Που θα μιλήσει λοιπόν ο δημοκράτης Μάρτιν Σούλτ Ο οποίος είναι και υποψήφιος για την Κονομισιόν Είδατε Άλλοι υποστηρίζουν τον Αλέξη Άλλοι υποστηρίζουν εδώ η Ελιά Υποστηρίζει τον Μάρτιν Σούλτς Λοιπόν και υπάρχει μεγάλη αγωνία Γιατί ε, κάνουν συνδιασκέψεις Με τον Λοβέρδο Τι θα γίνει ρε παιδί μου του λένε Του Λοβέρδο έλα και εσύ μαζί μας Είσαι μεγάλο μυαλό, είσαι μεγάλο σωτήρα Λοιπόν 1600 στελέχη του Πασόκ Θα συμμετάσχουν Στη, στη συνδιάσκεψη Τον 58 Μπορείς ναι. Oh, ναι. ναι, με το γιο του Αισσίτη. Ναι, όπω τόπε. Ματάπε για ο ίδιο για τον πατέρα του τη δίδονσα στα εσένα. 1600 στελέχη του Πασόκ, το 58 και τη Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα στηρίζουν το κίνημα το εγχείρημα, όρο εγχείρηση θα έχουμε πάλι. Λοιπόν, θέλουν να και κατάρτιση η με 42 υποψηφίου. Άρατε σήμερα έχουμε τα ποτάμια. Το Σάββατο θα έχει μεγάλη κατεβασιά, μεγάλε, το Σάββατο θα είναι πραγματικά, μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο ποταμός, μπορεί μα μας έχει πάρει κατεβασιά εδώ και καιρό, απλά, λίγοι το, λίγοι το νιώθουν στο πετσί τους, όχι το καταλαβαίνουν, όλοι το καταλαβαίνουν, αλλά λίγοι το νιώθουν τους στο πετσί τους και σηκώθηκε ο Γιώργος και λέει τι κάνετε ρε, παιδιά, λέει, Ανάσταση ο Γιώργο. Πήγατε, λέει, και διορίσατε τα πετρέλαια του Παπαθανασίου, ο οποίο έχει ευθύνε για την καταστροφή τη Ελλάδα. Βάλτε ένα δικό μου εκεί να πούμε τι. Έχω εγώ τι του τα μόσχελα, όλα αυτά. Και πήγατε και. Πα, πα ο Γιώργο, παιδιά μου. Ποιο τον κρατάει το Γιώργο τώρα. Ανακαλέστε αμέσω την τοποθέτηση του Παπαθανασίου, διότι αυτό είναι που κατέστρεψε την Ελλάδα. Ενώ οι δικοί μου, όπω είπαμε, τίνε, μπιρμπύλε. Διάφορα άλλα τέτοια μπουμπούκια η δική μου κυπουροί την έσωσαν την Ελλάδα, μεγάλη. <Το> την έσωσαν την Ελλάδα. <Το> την έσωσαν. Την έσωσαν <σωτά>, σου για την Ελλάδα. <Το> And always will be Some you return Αφιερωμένο εξαιρετικά Κυρία μου και κυρία μου Αύριο 5 έχει Μαρτίου Και στους Λυγκιάδες Έχουμε αναφερθεί εκτενώς Στην επίσκεψη του Γιώαχιν Γκάουκ Του Γερμανού Ναζίστα Προέδρου Όπου γκαζέ με τον Κάρολο Παπούλια Θα πατάνε με τις μπότες του Το αίμα των σφαγμένων από τους ε, πατεράδες του Γκάουκ ε, αναφερθήκαμε και με λεπτομέρειες στον πραγματικό πατέρα του Γκάουκ και στο ρόλο που έπαιξε ε, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αναφερθήκαμε σε όλα αυτά και είπαμε λοιπόν ότι ε, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιπολιτευόμενη δύναμη να αντιταχθεί σε αυτήν την προσβολή την οποία θα δεχθούν για μία ακόμη φορά οι νεκροί Έλληνες από τους σφαγίστους. Επίσης αναφερθήκαμε με αφορμή αυτή την επίσκεψη και την αρθρογραφία η οποία ε, έχει έξαρξη τον τελευταίο καιρό όχι μόνο στις γερμανικές φυλάδες αλλά και σε άλλες ότι οι γερμανοί στρατιώτες στην Ελλάδα δεν κάναν τίποτε άλλο από το να ε, καθαρίζουν τις βρωμιές των ανταρτών, ήταν οι αντάρτες δηλαδή το πρόβλημα, Γι' αυτό και δημιουργήθηκαν αυτά τα πράγματα Τα είπαμε κι αυτά Αλλά δυστυχώς δεν βρίσκεται αντιπολιτευόμενη δύναμη Όπως είπαμε προς τους λιγκιάδες ένας δρόμος υπάρχει Δεν υπάρχει δεύτερος Να τον κλείσουν τον δρόμο από κάτω Και να τους αναγκάσουν να ανεβαίνουν όλο και προς τα πάνω στην κορφή Βέβαια θα μου πεις Θα πάνε πολλοί φρουροί της δημοκρατίας Το ξύλο θα είναι ίδιο μεγάλε Το ξύλο το οποίο άρχισε να τρως Μπορείστε, παρακαλώ. Σε ποιον θα πει τη τι να σου πω τώρα Σε ποιον θα πει τη συγγνώμη Τι να σου πω Το ξύλο λοιπόν ε, ε, Σου έλεγα ότι θα, θα είναι πάρα πολύ αν εμφανιστεί σε εκεί πέρα Να διαμαρτυρηθεί διότι ε, Η φρουρή της δημοκρατίας Που δέρνουν ανηλεώς Όποιον διαμαρτύρεται επιδικαίων τι Τις περισσότερες φορές Για να με πω όλες Δεν έχει χρώμα είναι το ίδιο ξύλο που έφαγαν οι συνταξιούχοι Από το σιδερένιο, Είναι το ίδιο ξύλο που έφαγαν και από τη δεξιά Το ίδιο ξύλο από τις Το ίδιο ξύλο που θα φάνε και από Όταν θα φοράνε ροζ στολές Γιατί θα τη δούμε και αυτή τη μέρα Δεν αργεί και αυτή η μέρα Εκείνο το οποίο Σε κάνει πραγματικά Να θλίβεσαι Είναι η στάση Των uh, Εκλεγμένων εκπροσώπων αυτού του λαού, δημοκρατικά πάντα, απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις και όπως έχουμε πει επανειλημμένως, την διπλωματία μπορούμε να την καταλάβουμε μέχρι ενός σημείου. Όταν η διπλωματία υπερβαίνει τα εσκαμένα προσβάλοντας μνήμες, εθνική αξιοπρέπεια, ανθρώπους, Προσβάλλοντας τα πάντα Η διπλωματία και η πολιτική Κάποια στιγμή Πρέπει να μπει στη γωνία Διότι Διπλωματία θα ήταν Το να αρνηθούν ευγενικά Να πατήσει Ο ναζίστας Γκάουκ στο, Στους λιγιάδες Και διάφορα άλλα τέτοια Αλλά Η διπλωματία αυτή τη στιγμή Και η διπλωματία Είναι καθυποταγμένη και εξυπηρετεί την κατοχική κατάσταση στην Ελλάδα. Οπότε δεν περιμένουμε τίποτε διαφορετικό... Δεν περιμένουμε τίποτε διαφορετικό κυρία μου και κυριέ μου. Τι έχουμε λοιπόν. Αυτά θα γίνουν στους λιγκιάδες και έχουμε. Έχουμε λοιπόν. Ε βέβαια επειδή οι Έλληνες δεν ζουν α, αυτά βλέπουν στο Υπουργείο Οικονομικών λοιπόν και... Έκανε σελίδα και δεν θα έκανε στο φάτσαμπούκ σελίδα ο... ο Σταύρος, ο Θεοδουράκης με το ποτάμι του. 20.000 like έχει 20.000 φίλους, τσάκα τσάκα like, τους αρέσει το ποτάμι. Και αναρωτιόμασταν από, από παλιά, καλά ρε Βγαίνει το κάθε ο καθένα και κάνει ένα ακόμα κομματίδιο που δεν άλλο τους βρίσκει αμέσως τους υποστηριχτές. Να, τσούκου τσούκου πρόσεξε 20.000 το φάτσα μπουκ και ανεβαίνει ο αριθμός Συνέχεια Ανεβαίνει ο αριθμός συνέχεια Μεγάλε Αν κάτι Λέω ξέρω εγώ τώρα εσύ Περιμένεις κάτι Και όπως και μια φίλη που πήρε εδώ να ξαναπάρει και μου λέει Προσδοκώ Ανάσταση Νεκρών Λοιπόν μην προσδοκάς τίποτε yeah. Το δυστύχημα το δυστύχημα μου με ήττα στη φίλη απευθύνομαι που προσδοκά ανάγκα στα συνεχρών αλλά και σε όλους τους φίλους είναι ότι δεν υπάρχει πια πηγή εισοδήματος για κανέναν άνθρωπο που θέλει να εργαστεί <χω> παραμόνο μόνο σε αυτό που, που συνεχίζουν να αποκαλούν πολιτική δυστυχώς δυστυχώς παρακαλώ έγραψα σε ένα άρθρο ότι η Ελλάδα ανήκει μόνο στους νεκρούς τους πια και οι νεκροί τέλειωσαν και αυτοί όπως βλέπεις τι να κάνουμε δυστυχώς δεν είναι απλώς ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι ε, δεν θα έλεγα αντιστέκονται έχουν διαφορετική άποψη με το με το απίθανο σύνολο το οποίο σέρνεται όχι σέρνετε, ακολουθεί και ο θελός <εγνώ> Όλα αυτά. Τα... Γι' αυτό ακριβώς το λόγο επειδή φτάσαμε στο τέλος άιτε. <εγνώ> να σας αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι και να γυρίσουμε να κλείσουμε. Με ματισμένο κάθε πετρακε. Κάθε καρφή του πίκρα και λιγμός μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά εγώ και εκείνη η όνειρα φιλιά. και γλυκά παντοχή αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή πάρ' στεφάνι μας, πάρ' στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή κρατά το κέρι μου και πάμε αστέρι Έλι εγλιστά ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί Ρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά στη τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά κάθε του πόρτα υδρότας μια αναστεναγμό κάθε παράθυρο του κιουραλού. Και όταν ερχόταν η βραδιά, με στο τέλος τα παιδιά. Στην τάκη μας κι από ειχε καρδιά. Παρτο Στέφανι μας, παρτο Γιέρανι μας. Στη δραπετζον δεν έχουμε ζωή. Κρατά το χέρι μου. Με αστέρινου ελίστα ζήσουμε κι α είμαστε φτωχοί. Είπαμε να ακούσουμε λίγο το σερμπιθ από φοιτική εκτέλεση. Λοιπόν, τι έχουμε, αυτά τέλος για σήμερα ε, κυρίε μου και κύριοι Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Για την ε, υπομονή σας αυτή την ακρόαση ε, Για τις ε, πραγματικά πολύ ωραίες παρατηρήσεις σα Και να ευχηθούμε να είσαστε πολύ καλά πάντοτε Μα πάντοτε όμως έτσι Για και χαρά σας Every stinking bum should wear a